Ο Αεμίλιος απέ την πόλη Είχε καθίσει ο Αποστόλη ο Τούφα, βαρύ από το σιφάδο του Μάγερα, Ζοχάδα από την κίνια Σιμπόκα χαρμάνι από φούμε, ένα Αποστόλη τη Ανάποδη, Και όλο λογάριαζε πώ θα γίνει να τη φρεσκάρει, που είχε για τσέπη πανίκολα ρησό και για γκόμενα το δεσπινάκι. Ολογκρίνια, δεν έφερε και θέλουμε, αφόσον το δεσπινάκι δε αδερφάκι, μέχρι που να τη ρίξει σκαρπαζέ δεκατέσσερι έχει μια γλώσσα ένα εξιντατρία, πιο μεγάλη από τον πόη ο Αποστόλης ο Τούφας έκανε πολύ τζιλίκι μέσα στην πιάτσα και τη γάζωνε καλά με όλες τις φτιάξεις. Παιχνίδι να πούμε, κλεπταποδόχα να πούμε, δουλειέ με πόντους σε τίποτα πονηρά να πούμε, λαθρέα Αμερικάνικα να πούμε, μακριά βέβαια από πρέζες και από τέτοια, μακριά από μαχαίρια και από μπουκες, ό,τι έχει βαρύ εισαγγελέα το έκανε πέρα. Διότι έφαγε σούμα 10 χρόνια με τα παρόμοια στα νιάτα του Και τώρα που πέρασε τα 40 Είπε να κάτσει κολιαρούδη φρόνιμο Και να μην έχει μεγάλες στραβηκτικές Ήταν όμως καλός Δεν σήκωνε κουβέντα νούμερο δύο Και καθάριζα μαλάχινες στο ίσο και στο αντρικό Διότι το σύνταγμα της πιάτσας έχει το άρθρο του το πρώτο Να σε μπεσαλής και εντάξει με τον άλλονε Και πάσα μην μπεσαλής είναι μπαγά και ανάξιος να ζει στην κοινωνία. Και πα όστι είναι δει μουτσουνα να ξέρει ζε για το γύρο. Φέρτο να σοφράνω στην απόξω και αλυσβερίσει μαζί του κομμένο. Ποτέ του δεν έκανε λαδιά ο Αποστόλη ο Τούφα. Άμα δεν του γουστάριζε καμιά φτιάξη που του προτείνανε, ξηγιώτανε στα ίσα. Εντάξει, μαγγε μου, αλλά εγώ δεν είμαι. Και το ξέχναγε να πούμε, μέχρι που ούτε άνοιγε το στόμα του έτσι και βγαίνει βρώμα. Ποιο λε ότι την έκανε Αποστόλη. Δεν ξέρω και δεν με νοιάζει. Όπερ να πούμε και τα παιδιά τη Δίωξη. Πόσον να είναι, έχουν του λογάδε του μέσα στο ταράφι. Τον Αποστόλη δεν το ρωτήσανε ούτε άπαξ. Διότι το ξέρανε καλά. Ότι δεν παίρνανε κουβέντα. Και ότι ο μάγκα ήταν σπαθί. Και να δει που του το εκτιμάγανε. Τα δικά του τα έλεγε. Ο σωστό μάγκα, άμα καταλάβει ότι τον ανθιστήκανε. Δεν κάθε να τη φάει καλά καθούμενα. Τα λέει όλα Μάλιστα γύρι εγώ την έφτιαξα Και πάντε με στον ανακριτή Αλλά τους άλλους δεν τους δίνει με τίποτα και άμα είσαι τέτοιος Είσαι να πούμε άντρα σωστός Κι ας λέγεσαι Απόστολος και Ραμιδόπουλος Ή τούφας Κι ας έχεις και κάτι μαυρίλες στο χαρτί σου Όλα καλά του του Αποστόλη Και το μόνο κακό του ήτανε το χαρτί Καθώς ο μάγκε μου Υπάρχουν προσώπατα που τόχουνε στο αίμα του στο τραπουλόχαρτο και έχουνε πέσει στην ίδια μαγιά με την τράπουλα. Ο Αποστόλη την είχε την πληγή. Πάγαινε κυδά στι λέσχε, στυνότανε στην τζόχα με το καπέλο στα φρύδια, έπαιζε αμήλυτο, τα ταβαζε με τα καπάκια του όλα και ή τα ή γύριζε στο δεσπινάκι με τη μούρη κατεβασμένη. Και το δεσπινάκι η πολίτησα τον έκοβε με τη μία. Πάλι τα Ψήσε μου ένα καφέ. Έλεγε ο Αποστόλη, Κι άμε να πέσεις γιατί εγώ έχω στεναχώρια Άμα τα πιανε πάλε Γύριζε με τα χέρια γιωμάτα μπερκέτια Χαμογέλαγε το δεσπινάκι πολύ μέχρι τα αυτιά Θέλεις τίποτη στόλη μου Ναι Ήθελε ένα ουζάκι ο τόλης, Και μετά ήθελε δεύτερο Μέχρι που έκανε κεφάλα και την έπαιρνε αγκαλίτσα Μάνα μου εσύ Σήμερα ο Αποστόλης ο Τούφα έπεσε στο κακό χαρτί Τους σπάσανε πάνω από δέκα φορές τα καπάκια και έμεινε στεγνός Χώνεψε το λοιπόν τον καφέ του και το πήρε να πάει σπίτι να ανοίξει την τουλάπα να πάρει φρέσκα Με την μπούκα πουκανε άκουσε ομιλίες μέσα στην κάμερη Ποιος τράγος είναι συλλογίστηκε ο αποστόλη που δεν είχε και καθόλου ντουζένια για επισκέψεις Το λοιπόν... Ήτουνα ένα παιδάκι μέχρι 25 χρονών Γελαστό και χαριτωμένο Που του έκανε καλημέρες Το παιδί, εξήγησε η Δέσποινα Είναι ο γιος της αδερφής μου Της Αγλαΐας Το οποίον δηλαδή μόλις και ήρθε απ' την πόλη Κατάφερε και τόσκασε Διότι είναι και Τούρκος υπήκος Και ως ανυψιό μου να πούμε ήρθε σε μένα Καθόλου πολίτικα δεν τα έλεγε η Δέσποινα Διότι όσον απείς 25 χρόνια περέα, Την είχα να αλλάξει την προφορά. Το παιδάκι όμω τ' έλεγε και πολύ χάρηκε ο μικρός που ο θείο ο Αποστόλης, τον δέχτηκε σπίτι του. «Εμίλιο με λένε», είπε. «Βάλ να φάει», έκανε ξερά ο Αποστόλης. Κι και την ιστορία του. <Κι> «Εγώ από την πόλη ήρθα για, αλλά πολύ δύσκολο πράγμα ή του να δεν σ' για. Στο εντυρνέ ένας μεγάλος φίλος μου είναι και πέρασα». Σκοτούρα που τον έφαγε τον Αποστόλη για το Μεγάλο και το εντιρνέ. Όλο που ξέρει για το εντιρνέ, την Αδριανούπολη να πούμε Είναι ότι κάτι πονηρή κάνανε μπούκες στο Χασίζι Και το περνάγανε μέχρι την Αλεξανδρούπολη Να έχουνε να φουμάρουνε τα ντερδίσια από Κομωτινή Μέχρι κάτω στον Πέρεα. Και ο μικρός από την πόλη ο Εμίλιος Όλα τα λέγε γεια Τρει μέρε να βρω τη θεία μου ψάχνω γεια χθε βράδυ στο Θ την λέω την κασέρα δώσε με ένα καλό μπιλιέτο την λέγω με λεγει δεν έχω γεια. Γιατί βρε κουζουμ την λέγω και το παξί σου θα σε δίνω στην πόρτα κοντά με έβαλε μπουζιά σα. Πολλά λέει και δεν μ' αρέσει σκέφτηκε ο Αποστόλη που μ' αγκαζακούμε σωστό ήταν και λιγόλογο. Καφέ θα πάρει ρεμορτάκι τον ρώτησε να πάρω γεια έναν τσόκ σε κερλίθια να κάνει. Και απάνω στον καήδε, τον ψάρευε τον Εμίλιο Απ' την πόλη ο Μόρτης από τον Περαία Έλεγε τα αγοράκι για τους μάγκες του Γαλάτα Για τις μικρές πονηριές Για τις δουλειές που γίνονται με κάθε τρόπο Για τα λαθρέα τσιγάρα Για τους αγαπητικούς που σκοτώνονται με τα μπιτσάκια τους Όλα όσα γίνονται στη μεγάλη πολιτεία Που έχει το χασίσει για τσιγάρο Και την αλητεία για μόνιμη κατάσταση Το αποστόλιο όμως του Τούφα του φερόντου σαν αστεία αυτά μπροστά μαγιά την πειραιότηκη, την πονήρια και τη μυστήρια. Κατάλαβα τον σταμάτησε για λατζή μόρτισης αδερφάκι. Πολύ του κακοφάνη και του εμίλιου για λατζή μόρτι να τον πει αφού έδωσε τέτοιους τίτλους και μπήκε και η φία στη μέση να το υποστηρίξει στο παιδί αποστόλιμου. Ο Εμίλιος απ' την πόλη εισήρθε θριαβευτικός στη Μαγκιά την Πειραιότικη με γραβάτα και που κάμισο Κάνανε κάτι παράξενα μούτρα οι μόρτε. Τι το έφερε στο λαφά κύριε Αποστόλη Αυτό θέλει δώδεκα μήνους φροντιστήριο και το βλέπω και μεταξεταστέω Είπανε να το αναστενάξουν και στη φάπα, Αλλά βλέπεις να ο θείο του και δεν έκανε να δόκουνε αφορμή Στο ψηλό όμως ο Σωνάνη τον πήρανε. Ρεγάλα νουνού, δε μπα στη ριζάριο να βγει αγαθό. Όλο γελούσε γιά ο Εμιλέ. Τον λέγω, με λέγει, Το δούλευε και πήγαινε ροδάνη η γλώσσα του. Καθόλου δε σταματούσε. Έκανε και θελήματα, πρόθυμος και σβέλτο, Ότι θέλεις για, πασάκα μου, να σε κάνω για Έγινε τσογλανάκι της του Τούμινε και το παρατσούκλι νου, νου Να τον στολίζει στο ίσο του Και κει δά που αρχίσαν να τον παίρνουν στο καλό μάτι Την έκανε την πρώτη του Το οποίο να πούμε Ο Βάγκος ο Τσίμπουρας είχε μια αγόμενα καλή τη βάσο με το όνομα να πούμε Που δούλευε σε ένα μαγαζί και του τα κονόμαγε στο εντάξει Τρία χρόνια την είχε ο Βάγκο ο Τσίμπουρος και λόγω που ήτουνα σκληρό και μυστήριο, δεν το χωνεύανε και πολύ στη γύρα. Καθώ το είχε πάρει και απάνω του, ότι είναι πολύ μόρτη, εντάξει. Πέφτει τώρα ένα παιδάκι ναυτικό, Βαγγέλη το λέγανε κι αυτό, αντριώτη όνομα, ξέμπαρκος και ματσομένος Καλό παιδί, αλλά μορτάκι που τάξερε και την έφερνε γύρα την αλαναρία. Και είναι και ωραίο μόρτη, τη γουστάρει πολύ τη βάσο και η γενέκα ω Τέλος πάντων τον καψουρεύεται τον Αντριώτη και θέλει να κάνει πέρα το βάγκο τον τσίμπουλο. Δεν έχει όμως και το θάρρος να του αφήσει τις μπενετάδες, καθώςον ο τσίμπουλος βαστάει και τη σούστα στην τσέπη του και μπορεί να κάνει ζημιά. Ο Εμίλιος απ' την πόλη είναι μέσα στην ιστορία και ξέρει τα πράγματα. Επειδή όμως και δεν τον νοιάζει, κάνει το φίλο του τσίμπουλου, κάνει το φίλο και της βάσος και χαμογελάει και του Αντριώτη. Και είναι φανερό να πούμε ότι τα αγόρια θα φαγωθούνε μια μέρα λόγω βάσο Και θα γίνει της κακομοίρας. Τον ορμηνεύει το λοιπόν ο Αποστόλης Ρε εσείς καθαρή Από τη δουλειά κάνε πέρα Καθώς ο δε σου πέφτει μερτικό Και σπυρί που δεν σε τρώει Μην το Εγώ τι έχω για Καλημέρα τον λέγω Καλημέρα με λέγει Παραπάνω δεν ξέρω για Εντάξει και επειδή η βάσο είναι και ξύπνια γκόμενα Και δεν τρώει τη χαρουπόπητα Του ξηγέ του Πάρε με να φύγουμε γιατί αν κάτσουμε στον Περέα θα έχουμε τραβηχτικές με τον Τζίμπουρο. Το παιδάκι ο Αντριώτης είναι ψυχωμένο, αλλά δεν θέλει και παρτίδε με Τζίμπουρους. Άλλος άνθρωπος να είμαι αυτό από άλλο ταράφι γιατί να τραβιέται με τους μαχαιροβγάλτες. Τυχαίνει τώρα έξω από την Ελευσίνα να έχουν φουντάρει το καράβι του σε αλυσίδα λόγω η κρίση και το παιδί να έχει αφήσει μέσα του κόσμου το πράγμα που το έφερνε λαθραίο να το πουλήσει και επειδή να πούμε άμα φουντάρει η καράβι σε ανεργία μπαίνει ντουάνα και το σφραγίζει που δεν μπορεί να βγάλεις μη τεπριτσίνα Κάνει το κολλάει το αντριώτης να βγάλει το πράμα στη ζούλα να ματσοθεί και να πάρει την κόμενα να γίνουν καπνός Έξω όμως από το φύλακα που τον έχει ψημένο θέλει και ένα βοηθό που να μην γυρεύει πολλά Πέφτει σονεμίλη Έτσι κι έτσι θα πάμε με βάρκα τη νύχτα είσαι Και του τάζει χιλιάρικα τρία Εμίλιο συμφωνία Αλλά το μεσημεράκι που τα πίνει με το τζίμπουρο Κάτι ντούζικα με μεζέ Του το σκάει το μυστικό Αγγέλας ο Τσίμπουρας, βρωμιάρης να με Χαμογελάει, εντάξει Και την ακονίζει τη φτιάξει Έτσι και τον πιάσουνε τον Αντριώτη Καθαρίζω και δεν έχω τραβηχτικές για την κόμενα. Του κάνει λοιπόν του Εμίλιο Εσύ δεν θα πας Καθώς το πράγμα είναι πονηρό Και πες του μάγκα να βρει άλλον. Ο Εμίλιος δεν λέει τίποτα του Αντριώτη Αλλά δικαιολογείται Βρε πασάκα μου, που γι'α είμαι, με είπε ο Ντοχτόρης, όξω να μην έβω, γεια, άλλο να βρε, και κάνει άποσον. Το παιδάκι ο ατριότης βρίσκει το σφίγγα του φανούρι, που ξέρει και από κουπί, και του ξηγέτης. Πηγαίνουνε με σινεράκι με παραγάδια δίθεν περί ψάρι, και ανοίγονται να νυχτώσει καλά, και να κοστάρουνε στο παπόρι. Στο μεταξύ ο Βαγκέλας, ο τσίμπουλος, την είχε κάνει άτιμα και είχε ειδοποιήσει το τελουνιακό. Πάνουν λοιπόν κατά τις δύο τη νύχτα που περνάνε τα ρέλια Είναι σιφέρμα οι τελωνιακοί Τους αφήνουνε, βγάζουνε το πράμα και τους κάνουνε τσακωτούς Τον τραβάνε τον Αντριώτη, τον τραβάνε και το φανούρι το σφίγγα Βραχιολάκια στα χέρια, πρωί πρωί στην ανάκριση Βγήκε η βρώμα στη πιάτσα, πιάσανε τον βάγκο τον Αντριώτη και το φανούρι Κάποιος ξέρασε πως γίνεται να την στη Άννα Το μυαλό κανενός δεν πή καθώς ο μόνος που δεν μπορούσε να ξέρει το σχέδιο ή του να ο Βαγγέλης ο Τσίμπουρος, έτσι. Επειδή όμως και βλέπανε το βάγκο τον Αντριώτη Σωσούρτα φέρτα με τον ουνού τον Εμίλιο, αρχίσανε να την ψηλιάζονται. Η Βάσο έπιασε τον Αποστόλη το θείο του. Ρε Αποστόλη, μήπως ο μικρός άνοιξε τον υπόνομο? Δεν μιλάει ο Αποστόλης, ξαναλέει η Βάσο, διότι δεν μου γουστάρει η Μ ο Αποστόλη ο Τούφα είναι σωστος άντρα. Πάει σπίτι του και σβερκώνει τον Εμίλιο. Δεν μου λες στραγάκι του κάνει. Εσύ είπε τίποτα περί αντριώτη και περί τη του. Ει τίποτη ζην είπα για εγώ. Πού ήξερα γιατί κάνει ο Αντριώτης για βρούμ. Στο τίμιο ρε παλιό. Εάφουσε το λέγω για. Το φαγιδετό φαγι ο Αποστόλη έκανε μόνο βαριά. Να ξέρει και παστρικέ οι κουβέντες. Έτσι και κάνει «Εγώ κακός άνθρωπος δεν είμαι, αλλά από το χέρι μου θα την πληρώσεις, διότι άνθρωπος καρφής στην κοινωνία θέση δεν έχει». «Ε τι καρφής με λε, εγώ έτσι τίποτα δεν ξέρω για». «Εντάξει, έμεινε έτσι το πράμα. πέρασε κάμπος ο καιρός, και ο αποστόλης ο τούφας ακόμα να το χωνέψει το τουρσάγκουρο. Μόνο στη δέσποινα ξηγήθηκε πονηρά» αν η ψάκη σου δεν μου φαίνεται πρώτη διαλογή και να ξέρεις θα το μαγκώσω και θα το ρίξω για δόλο στα κεφαλόπουλα Τίποτα δεν έκανε το παιδί Τίποτα δεν έκανε το παιδί Τα ιστορία άρχισε να ξεχνιέται Έμεινε κλειστός 14 μήνους ο αντριώτης και η ζωή ξαναπήρε το δρόμο της. Λαχαίνει τώρα να είναι μια φτιάξη με κάτι κλοπή Στη Σαλονίκη κάνανε μπουκα κάτι παιδιά βαρδαριώτικα και φάγανε κάμποσα κομμάτια τζοβαερικό πολύ στο έξυπνο. Ήτουνα λοιπόν 8 χοντρά διαμάντια, ένα μπριλαντάκι και κάτι χρυσαφικά. Τη φτιάξη με τα ειδώνη την είχε κάνει ένας γουμποσλάβος. Πέτκα τον λέγανε Ατσίδα στο Αιδώνη. Να σ' ανοίγει κάσα λες κοίτανε κουτάκι με ζαμπονιέ. Τα παιδιά του δώσανε του πέτκα λεφτά και έφυγε ο μάγκα στα βόρεια χωρίς να περιμένει να πουλήσουν για να πάρει τους πόδους του. Στη Θεσσαλονίκη τώρα έχει ξεσηκωθεί όλη η χωροφυλακή να πιάσουν τους δράστες της φρασίας και δεν γίνεται να βγουν στην αγορά της τα πράγματα. Ξεκινάνε τα παιδιά με το τρένο καθώς στο αεροπλάνο βλέπει σε μαρκάδε. Έρχονται κάτω. Πέφτουν στην πιάτσα Ποιο είναι για αυτά να οικονομήσουν. Ο Μανώλη ο Πόντικα τα εκτιμάει και του ξυγέται. Μάγκε μου, εγώ θα τα στείλω στο εξωτερικό με ένα καμαρό το δικό μου και θα σα τα πληρώσω μπροστά. Τα τζουβαερικά ο Μανώλη ο Πόντικας, τα παίρνει πάντα στο ένα πέμπτο τη αξία του. Είναι πονηρό και τη γαζώνει καλά, χρόνια τώρα. Καθώον δεν έχει κοροϊδί να τα δίνει μέσα, τα στέλνει Μπεϊρούτη, τα στέλνει Μαρσίγια, παντού έχει ανθρώπου του. Επειδή όμως βρίσκεται σε δυσκολία οικονομικά Λέει στα παιδιά τα βαρδαριώτικα Θα περιμένετε πεντέξι μέρες Και πιάστε αυτά τα ολίγα προσωρινώς να αντιβολέψετε Εντάξει, κλεισμένη δουλειά Και από που διάολο μπλέκεται μέσα ο Εμίλιος ο Νουνούς Διότι ο Πόντικας που δεν θέλει να έχει κολλητήρη με του βαρδαριώτες μα και τον ανθιστούν Λέει του νουνού. Πιάσε αυτά και δώσ' τα εκεί Σύνδεσμος το λοιπόν ο νουνούς, παίρνει ταυτή του ότι πρόκειται περί τη δουλειά της Αλοννίκης έχει βουήξει ο τόπος και επειδή τώρα έχουν ρίξει και στις εφημερίδες πέντε γράμματα ο Ευρών δίδων θετικάς πληροφορίας σε αντίδραχμών τριάκοντα χιλιάδων ο Εμίλιος απ' την πόλη την κάνει πολύ άσχημα Πάει στον κύριο Επαμινώντα της Ασφαλείας που λόγω η δουλειά του είναι πια γνωστό στη μαγιά και είναι να πούμε αντάμις με όποιον δεν έχει τραβήγματα. Πασάκα μου του λέει αλήθεια για είναι ότι όποιος δώσει πληροφορίες για τα χρυσαφικά της Σαλονίκης 30 χιλιάρικα θα τον δίνουν. Ο επαμινώντα της Ασφαλείας τον πονηρεύεται. Αλήθεια γιατί ξέρει τίποτα. Όχι λέγω αρωτόγια. Του χαμογελάει ο κύριος επαμινώντα. Τον παίρνει να πιούνει και να ποτό, τον ορκεί να μη φανερώσει τίποτα ο νου μου και την ξερνάει τη δουλειά. Μια ώρα αργότερα και τα δυο παιδιά από το βαρδάρι τάχνουν με τα βραχιολάκια στα χέρια. Ο Μανώλη ο Πόντικας έχει δώσει και το παραδάκι του, το φυσάει και δεν κρυώνει. Ποιο παλιό κερατά με έδωσε, Και ξαφνικά τα βαζικά του και τον ευρίσκει. Αμβέβαια, ποιο, Ο Εμίλιο απ' την πόλη, Αυτό μονάχα ήξερε τα πράγματα. Μια και δυο πάει στον Αποστόλη τον Τούφα. Είσαι κάρτο. Τα Αποστόλη τα ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, γέννετε βυσινή. Μιλά καλά, ρε παλιό. Πώ βαστά να πούμε να ανήψει που είναι Ρουφιάνο Μπασκιναρία. Ακούει την ιστορία ο Αποστόλη, δαγκώνεται και λέει του πόντικα. Πάγαινε και θα καθαρίσω για πάρτι σου. Στο μεταξύ ο Εμίλιο ο Κρύφτηκε, μαγκωσε τα τριάντα και χάθηκε από την πιάτσα. Άλλοι λέγανε ότι ανέβηκε στην Αθήνα, άλλοι ότι έφυγε στο εξωτερικό, τέτοια. Και επειδή δεν είχαν και που να ξεθυμάνουν, τα ρίξανε όλοι στον Αποστόλη τον Τούφα. Μέχρι που φτάσανε στα μουμού τα κρύφα, να λένε ότι είναι και ο Τούφα στη φτιάξη με την προδοσία. Ο Αποστόλη ο Φουκαρά δεν έχει μούτρα να πούμε τώρα να αντικρίσει άνθρωπο. Εγώ σου λέει που πέρασα στο εντάξει μου όλα τα χρόνια Να με φορτώσουνε μουτζούρα με το πολιτάκι Πρώτον πιάνει τη δέσποινα Τη δέρνει καλά και τη κάνει και δήλωση. Ή μου λες που θα πάω να ντόβρω αυτό το κάθαρμα Η μάζοχτα και δίνει του κομμένη κολεγιά μας Κάτι ήξερε η δέσποινα είδα από είδε Του το σφύριξε το μυστικό Στο Παγκράτη Σου μου του Αρίσταρχου Εντάξει Κατεβαίνει το λοιπόν στην ο Αποστόλη και πέντε δύο παιδιά για μαρτύρους Τον ίδιο το Μανώλη τον Πόντικα και άλλον ένα, τον Κακολίδη. Ελάτε τσάρκα και εγώ, πληρώνω το ταξί. Ανεβήκανε στο παγκράτη, βρήκανε το σπίτι του Αρίσταρχου, στηθήκανε, περίμενα. Περάσανε δύο ώρες Περάσανε τρεις Περάσανε τέσσερις Τούτη δω φερμάτη μέσα στο ταξί Δώδεκα και τέταρτο τα μεσάνυχτα Θα η ώρα Τον κόβουνε τον Εμίλιο τον Ινού Που ερχόταν επιδεικτός Ο αποσόλης ο τούφας αλτάρισε από το ταξί Και τον άρπαξε από τα πέτα Ρε φίλε μπορείς να ριζαπούμε δυο κουβέντες Έγινε χρώμα φεγγάρι ο Εμίλιο. Τον τραβήξανε κατά Κεσαρια Ρώτησε ο Αποστόλη ο Τούφα. Ποιο του έδωσε του βαρδαριώτε με τα χρυσαφικά. Ε δεν ξέρω γι'α. Έπεσε η πρώτη σφαλιάρα, έπεσε η δεύτερη, έπεσε και στα γόνατα ο νου Ε εγώ τι φταίω, Τζάνι, αφού με πιάσανε και με πήγανε μέσα που πάγαινα του παράδε. Και του έδωσε. Ε τι να κάνω γι'α. Με λέγει, μαρτύρησε, με λέγει γιατί. Και πήρε και τριάντα χιλιάρικα. Σταμάτησε. Άναψε τσιγάρο αποστόλης και κάνει ξερά Ακούνε μαγκακι Εγώ στη ζωή μου άνθρωπο δεν πείραξα Κύριος ήμουνα και κακό δεν έκανα Μήτε μαχαίρι, μήτε σίδερο, μήτε κλοπή Αλλά ο άνθρωπος ο προδότης Είναι στην κοινωνία και θέση δεν έχει Δεν ξέρω τι κάνατε στην πόλη και πως τα βολεύατε Εδώ δεν θα σταθεί. Τι θα με κάνει, γεια! Έβγαλε μια κάμα ο αποστόλη και του την κάρφωσε στην κοιλιά μια, δυο, πέντε, δώδεκα φορές Ύστερα ανέβηκε στο ταξί Και άφησε τα παιδιά να το πάνε με το πόδι Στο τμήμα έβγαλε το καπέλο του Κάποιον καθάρισα Είπε Και δε μαρτύρησε στη δίκη Ότι είχε καθαρίσει να πούμε την καλή του τη φήμη Μόνο κύριο κύριος επαμεινώντας Ο αρχιφύλακας το κατάλαβε Αλλά δεν μίλησε καθόλου Λόγω που ήτανε μπεσαλής παιδί Νίκου Τσιφόρου, Τα παιδιά της πιάτσας Από τις εκδόσει Ερμής Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου Μουσικές τήξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος Το τεχνικός ήχου, Τάσος Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα.